Η επιλογή του Υφυπουργού να είναι στην περιφέρειά μας πέρα από την προσωπική φιλία που έχουμε πιστεύω ότι οφείλεται στο ότι είμαστε η πρώτη περιφέρεια στην χώρα φτιάξαμε ένα διακριτό πρόγραμμα συντηρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων Μέχρι σήμερα δεκάδες, δεκάδες πραγματικά αθλητικές εγκαταστάσεις στα νησιά μας έχουν συντηρηθεί και έχουν παραδοθεί στην νεολαία στα παιδιά μας σύγχρονη ασφαλής χώρη άθλησης έχουν φτιαχτεί σε μικρά νησιά και λέω δύο παραδείγματα ένα στις Κυκλάδας, ένας στο δεκάνησο έτσι ενδεικτικά την γύθνο και τους Λιψούς κάτι χωράφια που ήταν γεμάτα πέτρες και αγκάθια είναι σήμερα καταπράσινοι χώροι πολύ ασφαλής, πολύ σύγχρονη και χαίρομαι γιατί βλέπω τις υπέροχες εικόνες που έρχονται από τα νησιά αυτά, τα παιδιά εκεί να αθλούνται. Πολύ περισσότερο επαναλαμβάνω στα μικρά νησιά όπου οι επιλογές τους σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του ελεύθερου, του ελεύθερου τους χρόνου δεν είναι όπως τα παιδιά των αστικών κέντρων. Θα ακολουθήσει μετά και τι δηλώσει του κυρίου Υπουργού και του κυρίου Δημάρχου θα ακολουθήσει η υπογραφή της σχετικού μνημονίου συνεργασίας το οποίο είναι τριμερές το Υπουργείο η Περιφέρεια και ο Δήμος Ρόδου υπογράφουμε σήμερα ε, το μνημόνιο συνεργασίας με βάση το οποίο σε μια σειρά από έργα οι τρεις αυτοί φορείς ενώνουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να ξεπεράσουν να την πραγματικά πλέον α, γραφειοκρατική διαδικασία και το συζημό των δυνατόν μπορείς να παραδοστούμε